Κεφάλαιο ΙΑ, σελίδα 424, στήχη 1, ο 44, η ανάσταση του Λαζάρου 1. Ήτο δε κάποιο ασθενής που ελέγεται ο Λάζαρος και κατείγεται από την Βιθανία από το χωρίον Μαρίας και της Μάρθας τη Αδελφή 2. Η Μαρία δε ήτο εκείνη που ο λίγων πρώτου θανάτου του άλυψε τον Κύριον με μύρον και σφόγγισε τους πόδας του με τα μαλλιά της Της Μαρίας αυτής ο αδελφός Λάζαρος ήτο Άρρωστο. Έστειλαν λοιπόν προς αυτόν οι δύο αδελφέ ανθρώπους εξεπίτηδες να τον ειδοποιήσουν και του είπαν Κύριε, να αυτός που τόσο πολύ αγαπάς είναι άρρωστος 4. Όταν όμω ήκουσε τούτο ο Ιησούς, είπεν Αυτή η ασθένεια δεν θα καταλήξει σαν επανόρθωτον θάνατον Αλλά συνέβη για να εκλάμψει η δόξα και η δύναμη του Θεού Συνέβη δηλαδή για να δοξαστεί τη της ασθενίας αυτής ο Υιός του Θεού διότι θα δοθεί ευκαιρία να δείξει την υπερφυσική δύναμή του και να επιβεβαιώσει περιτράνος στην θεία φύσην και αποστολή του. 5. Η γάπα δε ο Ιησούς την μάρθαν και την αδελφή τη και τον Λάζαρον, και αν δεν ανεχόρησε αμέσω προ επίσκεψη και θεραπεία του Λαζάρου, δεν έπραξε τούτο εξ αλλά διότι απέβλεπεν στην φανέρωση τη δόξη και δυνάμεω του Θεού. 6. Όταν λοιπόν ήκουσαν ότι ο Λάζαρος ασθενεί, τότε μεν που όλοι όσοι ήξευραν την αγάπη του προς αυτόν θα επερίμεναν να χωρίσει αμέσω, παρέμειναν επειδή ακόμη ημέραση στον τόπον όπου ευρίσκεται. 7. Έπειτα δε, αφού επέρασανε δύο ημέρε, είπεν στου μαθητά: Α υπάγομεν πάλιν στην Ιουδαία. 8. Αλλά τότε οι μαθητέ, οι οποίοι είχαν φοβηθεί από την αντίδραση που συνείδησε ο Ιησούση στα Ιεροσόλυμα, του είπαν. Διδάσκαλε, προλίγου ο ζήτουν οι ουδέοι να σε λιθοβολήσουν και πάλι πηγαίνει εκεί. 9, ε, ναι. απεκρίθη ο Ιησού. Δεν είναι 12 αιώρα ε τη ημέρα. Εάν κανεί περιπατεί κατά τη διάρκεια τη ημέρα, δεν σκοντάπτει αλλά βαδίζει ασφαλώ, διότι βλέπει τον ήλιον ο οποίο φωτίζει τον κόσμο τούτον των υλικών. «Ούτο και εγώ, έχω επακριβώ ορισμένων από τον πατέρα μου των χρόνων τη επιγύη αποστολή μου. Και οι Ιουδαίοι δεν δίνανται να μου αφαιρέσουν ούτε δευτερόλεπτο να του χρόνου τούτου. Δεν διατρέχω λοιπόν κανένα κίνδυνο από του Ιουδαίους... εφόσον ακολουθώ τον δρόμων ο οποίο φωτίζεται από το θέλημα του Πατρόσου, αλλά κι εσεί εφόσον με ακολουθείτε, δεν διατρέχετε μαζί μου κανένα κίνδυνο, διότι εγώ ο ήλιο τη δικαιοσύνη θα φωτίζω τον δρόμο σα και θα ασφαλίζω την πορεία σα. 10. Εάν όμω κανεί περιπατεί κατά τη νύχτα, σκοντάπτει. Διότι το φως δεν υπάρχει σε Αυτόν για να Τον φωτίζει Ούτω και εκείνοι οι οποίοι δεν θα μείνουν εις το φως του ιού του Θεού Θα σκοντάψουν και θα πέσουν 11. Τα αυτά είπε ο Ιησούς και ύστερον από λέγει σε αυτούς Ο φίλος μας Λάζαρος έχει κοιμηθεί Αλλά πηγαίνω για να Τον εξυπνήσω 12. Όταν λοιπόν ήκουσαν οι μαθητέ Του ότι ο Λάζαρος έχει κοιμήθει ότι επρόκειτο περί φυσικού ύπνου του είπαν. «Κύριε, εάν έχει κοιμηθεί, ο οργανισμό του για του ύπνου θα έχει αναλάβει και συνεπώς ο Λάζαρος θα γίνει καλά. Προστίνα τι να τον εξυπνήσουμεν» 13. Ο Ιησούς όμως είχε νύπη τον των του Λαζάρου. Εκείνοι δεν νόμισαν ότι λέγει για την αποκοίμηση του ύπνου. 14. Τότε λοιπόν του είπεν ο Ιησούς καθαρά «Ο Λάζαρος απέθανε» 15. «Και χαίρο για σας» Διαναστηριχθείτε περισσότερον στην πίστη. Χαίρομαι διότι δεν ήμουν εκεί, οπότε θα τον εθεράπευαν πρωτού αποθάνει και δεν θα έγινε το, το θαύμα τη αναστάσεώ του που θα σα στηρίξει στην πίστη, αλλά συμπάγομαι σε αυτόν. 16. Κατόπιν λοιπόν τη προτροπή αυτή του κυρίου, όπω αναχωρήσουν για την πιθανία, είπεν στου συμμαθητά του ο τον οποίον εκείνοι που ομιλούν την ελληνική και μετέφραζαν το όνομά του στην γλώσσα αυτών τον έλεγαν δίδυμον. Αφού θέλει να επιστρέψει στο μέρο όπου οι εχθροί του ζητούν να τον φωνεύσουν, α υπάγομαι κι εμεί να αποθάνομαι μαζί του. 17. Όταν λοιπόν ήλθαν στην βιθανία νοησού, έβρε πλέον πεθαμένον τον Λάζαρον και να έχει τέσσερα σημαίρε μέσα στων τάφων. 18. Ή το δε η πιθανία πλησίων των Ιερουσαλίμων ει απόσταση περίπου 15 παλαιών σταδίων, ή τι ο λιγότερον από τρία στάδια σημερινά. 19. Και πολλοί από του εχθρευμένους των Ιησούν Ιουδαίους είχαν έρθει προ τα συντροφεύμένα και από άλλου Μάρθαν και Μαρία για να παρηγορήσουν αυτά για τον αδελφό του. 20. Η Μάρθα λοιπόν ευθύ όταν νοίκουσαν ότι ο Ιησούς ήλθεν, έτρεξε και τον προπάντησε έξω από το χωρίον. Η Μαρία δεν το μεταξύ εκάθιτο στο σπίτι. 21. Όταν λοιπόν η Μάρθα συνείδησε τον Ιησούν, είπε προ αυτόν: Κύριε. Εάν ήσουν εδώ δεν θα είχε να ποθάνει ο αδελφός μου 22. Αλλά και τώρα που ο αδελφός μου είναι πεθαμένος γνωρίζω ότι όσα και αν ζητήσει από τον Θεό θα σου τα δώσει ο Θεός 23. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς θα αναστηθεί ο αδελφός σου 24. Είπε τότε προς αυτόν η Μάρθα Γνωρίζω ότι ο αδελφός μου θα αναστηθεί κατά την Ανάσταση που θα γίνει στην τελευταία και σκάτην ημέρα του προσκαίρου αυτού αιώνα, ύστερα από την οποία θα επακολουθήσει ο μέλλον ένδοξος και τελείωτος αιών. 25. Είπε εις αυτήν ο Ιησούς. Εγώ είμαι η Ανάστασης και η ζωή. Έχω την δύναμη να ανασταίνω διότι είμαι εγώ η πηγή της ζωής. 26. Εκείνος που πιστεύει σε με... Και αν αποθάνει σωματικός, όπως απέθανε ο αδελφός σου, θα ζήσει, διότι εκτός τη ουρανίας και πνευματικής ζωής, την οποία από τώρα θα μεταδώσω στην ψυχή του, εν καιρό θα αναστηθεί ούτως από εμέ και κατά το σώμα. Και καθένας εξ εκείνων που δεν απέθαναν ακόμη, αλλά ζουν την επίγειον ζωήν, εφόσον σε μέ, θα αντιμετωπίσει γεμάτος αφοβία των πρόσκαιρων θάνατων, των οποίων οι μακράνε μου άνθρωποι τρέμουν και φοβούνται. Επειδή δε θα μένει πάντοτε ενωμένος με τον Θεό, δεν θα δοκιμάσει ποτέ πνευματικών θάνατων, ο οποίος είναι και ο πραγματικός και ανεπανόρθωτος θάνατος. Το πιστεύεις αυτό? 27. Λέγεις αυτόν η Μάρθα. Ναι, Κύριε. Εγώ έχω προπολού πιστεύσει ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο οποίος σύμφωνα προσταστείας υποσχέσεις και προφητείας επρόκειτο να έλθει στον κόσμο. Εφόσον δε έχω πεποίθησιν ότι εσύ είσαι ο Χριστός, πιστεύω και εισόσα κατά τη στιγμήν αυτήν λέγεις και διακηρύτης για τον εαυτόν σου. 28. Και αφού είπε τα έφυγε και φώναξε την αδελφήν της Μαρίαν, στην την οποίαν είπε κρυφά, «Ο διδάσκαλος είναι εδώ και σε φωνάζει». 29. Εκείνη αμέσως, καθώς ήκουσε τούτο, σηκώνεται γρήγορα και έρχεται προ συνάντηση αυτού. 30. Εν τω μεταξύ όμως ο Ιησούς δεν είχε έλθει ακόμη μέσα στο χωρίον, αλλά στο μέρος όπου τον είχε υποδεχθεί Μάρθα. Επιθυμών είναι μόνος μετά των μαθητών του και των δύο αδελφών του Λαζάρου επισκεφθεί τον τάφον αυτού. 31. Οι Ιουδαίοι λοιπόν που ήσαν μαζί με την Μαρία εις το σπίτι και την παρηγορούσαν, όταν είδαν την Μαρία ότι σηκώθη γρήγορα και βγήκαν από το σπίτι με κατεύθυνση που θα την έφεραν έξω από το χωρίον, την οικολούθησαν λέγοντες ότι πηγαίνει στο μνημείο για να εκεί. 32. Όταν λοιπόν η Μαρία ήλθεν εκεί που ήτο ο Ιησούς, μόλις τον είδεν έπεσεν στα πόδια του και του είπε: «Κύριε, εάν ήσουν εδώ δεν θα μου επέθαινε ο αγαπημένος αδελφός διότι θα τον εθεράπευες». 33. Ο Ιησούς λοιπόν όταν είδαν αυτή να κλαίει καθώς και τους Ιουδαίους οι οποίοι ήλθαν μαζί τη, να κλαίουν και αυτοί, Επέπλεξε το εσωτερικό τη ψυχή του, συγκρατών τη συγκίνησή του και αντέδρασε εντόνως επιβαλλόμενος επί του εαυτού του. 34. Και με φωνή ήρεμων και μην από απολυγμού, είπε: Πού τον έχετε βάλει, 35. Είπαν οι παριστάμενοι σε αυτόν: Κύριε, έλα να ειδεί. Καθώ δε πήγαινε στον τάφον, εξυμπαθία προ την θλίψη των δύο αδελφών, ο νοησού. 36. Όταν λοιπόν οι Ουδαίοι τον είδαν να έλεγον «Κοίταξε πόσον τον αγαπούσε». 37. Μερικοί όμως από αυτούς έλαβαν αφορμή να εκδηλώσουν τη δυσμένη άντων και είπων «Δεν είχε την δύναμη αυτός που ήριξε τα μάτια του τυφλού να κάνει εγκαίρος ό,τι χρειάζεται ώστε και αυτός να μην αποθάνει». 38. Ο Ιησούς λοιπόν ενώ πάλιν επέπλητε μέσα του την συγκίνησή του για να συγκρατήσει αυτήν ήλθεν στο μνημείο. Ήτο δε το μνημείο σπήλων ανοιγμένων εις βράχων και λίθος βαρύς είχε τεθεί στο στόμιόν του. 39. Είπε τότε ο Ιησούς. Σηκώσετε τον λίθον. Λέγεις σ' αυτόν η αδελφή του αποθαμένου η Μάρθα. Κύριε βρωμά πλέον. Διότι είναι τεσσάρων ημερών νεκρό «Λέγει σε αυτήν ο Ιησούς». «Δεν σου είπα ότι αν πιστεύσεις θα είδη για τι αναστάσει του αδελφού σου, η οποία θα είναι σύμβολον και προμήνυμα της κοινή Αναστάσεως πάντων των ανθρώπων, των ένδοξων θρίαμβων της παντοδυναμίας του Θεού κατά του θανάτου» 41. «Κατόπιν λοιπόν από την παρατήρηση αυτήν του Κυρίου, εσήκωσαν τον λίθο από το στόμιο του σπηλαίου όπου ευρίσκεται ο πεθαμένος». «Ο Ιησούς δε, ύψωσε τότε τους οφθαλμούς του προς τον ουρανόν και είπε «Πάτερ, είμαι βέβαιος ότι θα συντελεστεί αμέσως το θαύμα και σε ευχαριστώ διότι με ήκουσες 42 «Εγώ δεν εγνώριζον ότι πάντοτε με ακούεις αλλά είπων μεγαλοφόνο το «ευχαριστώ» για να ο λαός που στέκεται γύρω μου και έτσι βλέποντες πως η υπεποίθηση να έχω εκ προτέρου ότι θα εισακουστώ πιστεύσουν». Όταν θα επακολουθήσει το θαύμα, ότι σήμαι απέστειλα. 43. Και αφού είπε ταύτα, δεικνύον την κυριαρχική εξουσία του και επ' αυτού του θανάτου, εφώναξε με φωνήν μεγάλην Λάζαρε, έβγα έξω. 44. Και βγήκε από το μνημείο ο με δεμένο διεπιδέσμων του πόδας και τα χείρας του και το πρόσωπόν του είχε τριγύρω δεθεί και σκεπαστεί με φακιόλιον. Είπε δε τότε ο Ιησούς οι εκείνου που παρεβρίσκοντο εκεί, λύσατε τον και αφήσατε τον μόνον και χωρίς βοηθό να υπάγει στο σπίτι του.